Το, το καμίνι. Δεν γράφω εδώ για το καμίνι. Όπου λάμπει κοκκίνι λάμψη τη νύχτα επάνω στο πλάγι του βουνού, όπου αντικρεί στο το κτισμένο ανάμεσα εις δύο βραχώδεις λόφους και δίπλα εις θαλασσοπλήκτους κρυμνούς μέσα εις μίαν λάκαν ενώ προπολού εκάκασαν και οι άνθρωποι όλοι κατεκοιμήθησαν και η αμυδρά γλυκία απολαμπή των γανδυλίων όπού Φεύγουν εμπρόσει στα παλαιά εικονίσματα των αμαυρών μελαγχολικών αγίων εξέρχεται από τους μικρούς φεγγίτες. Κι εσύ επλάγιασε σημάεις την αγκάλιντη μάμη, ψιθυρίζον ευέλπιδα όνειρα και αναμασών έναυλα παραμύθια. Και την τελευταία στιγμή πριν αποκοιμηθείς η ρώτας παραπονετικά την μάμην «Δε θα πάμε καμίνι, γιαγιά, πότε θα πάμε καμίνι» «Δεν επρόφθασεν η γραία να σου αποκριθεί ότι αύριον τώρα το ταχύ όταν λαλίσει το ορνίθι, θα σε πάρει να πάτε στο καμίνι και εσύ απεκοιμήθεις ήδη». Παρομοίως, Ι των προσπίμενον προσποιημένων κόσμων όπου μεγαλώσαμε, όταν ερωτώμε χάρη φιλοφροσύνης των καλύτερων φίλων μα, κάτι τι, δεν προσέχομεν στην απάντηση και δεν ενθυμούμεθα τι μα είπε. Διότι το καμίνι με την κοκκίνι λάμψη ανατέλει πίσμων όταν όλα έχουν δύσει, ο ήλιο προπολού ευασίλευσεν όπισθεν αυτού του βουνού. Η σελήνη δρέπανον κοπτερών, στήλβων, διαχύνων ψύχραν και μελαγχολίαν εκρύβει όπισθεν του ιδίου βουνού. Τα άστρα, το έν μετά το άλλο, πίπτοντα, φευγαλαία, σβήνονται εις τον άνο βυθόν των ακαταλείπτων πραγμάτων. Οι παπαρούνες, αφού έβαψαν με αίμα όλους τους κάμπους και τα χωράφια, τα σέδρεψαν, τα σεθέρισαν οι μάγκες, τα αγιόπεδα του χωρίου και κινδυνεύουν να εξαλειφθούν πρώτης ώρας. Μόνος ο Γιαννάκης ο Απόζερβος των ζαρωμένων παλιόπεδων της Γριάγκα Βαλοίνας έκοψε παραπάνω από δέκα χιλιάδες από αυτά τα κόκκινα στολίδια του κάμπου. Έλεγες ότι η Άνοιξης με την κοκκίνι χλαμίδα της είχε πέσει νεαρών ληστών αρχαρίων όπου είχαν όλη την σκληρότητα της απειρίας. Της ύρπασαν με απλής τους χείρας την στολήν της και την κατεράκωσαν. Έγδισαν την Παρθένων και την αφήκαν γυμνίν. Τα χαμολούλουδα τα λευκά και κίτρινα αμφίλια του Απριλίου αφού είχε συλλάξει μυριάδας εξ αυτών υγριά ραγιάδενα η και άλλο αρχαϊκέ γειτόνισε άνθρωποι και κτίνη, κατεπάτησαν τα λοιπά και τα έκαμαν θλιβερά ερείπια του καλοκαιριού. Τέλος όταν ενίκτωσε το καμίνι με την αναλαμπήν της φλογός του εκοκκίνησεν στο βουνό βουνόν αντικρή και εσύ, παιδίον, εκοιμήθησεις τους κόλπους της μάμης σου με ονειροπολίματα έγρις και μαρμαριγείς στην την κεφαλή σου και δεν σ' δια τα βάσανα των ανθρώπων ούτε δια την σκληράν πάλιν της ζωής αλλά από τους μαστούς τους τηρέσαντες ως από πέτραν άγωνον, εζήτης να θυλάσεις γάλα πόμα κενών ως άλλην πηγήν αυθαρσίας. Και δεν ανελογίστης πως ημιθόδης εκεί η δράκη, οι κύκλοπες, όπου ενυκτέρευον μακράν εκεί εις το όρος, επότιζον με ιδρώτατας πέτρας και τα ξύλα και τους κορμούς τους αδρούς, προσπαθούντες δια του πυρός εκείνου, να παραγάγωσει χρήσιμα τι ευτελές πράγμα, όπως λάβωσει μικρά αργύρια και θρέψωση κι αυτοί μικρούς ανθρωπίσκους, προορισμένους να είναι ισοβείο σκράβοι άλλων πάλι νεαρών τυράννων. Ο Μαθεώτης. ο καμίνι ή το άσπυλον, έκτακτον και μοναδικόν, ή το θαλάσσιον καμίνι. Εκεί, άμα τον των γκάβων της βούτας της άκρης του λιμένος, ο λίγων προς ανατολάς, εις την αρχήν του πελάγους, πλησίων εις την άρκον και την δρυπτήν τας δύο αδελφάς νησίδας, όπου η μία κρύπτεται όπισθεν της άλλης όπως κόρη εντροπαλή φοβουμένη να αντικρίσει των ξένων τα βλέμματα προσπαθεί να κρυφτεί όπισθεν των ώμων της μητρός της και αντικρίσει το όπου οι γλάροι κρόζουν των μπλέων πένθυγμων κρόγγωμόντων όπου αντιχει βαθιά εις τα θαλάσσια άντρα εις τα σφολεάς όπου κρύπτονται τα αγριοπερίστερα με απότομων πτερηγισμών, εκεί όπου χορεύει συνοθούμενον από τρεις αιγιαλούς με φλίσβων και πλαταγισμών το κύμα, εκεί σχηματίζεται μέγα επί άντρων, με πλατή χάσμα κυκλοτερές υψηλά, κομών από πλουσίαν λοφειάν κομμάρων και σχήνων. Κάτω το στόμιων υψηλών θολωτών ανοίγεται εις το πέλαγος, οπόθεν ρέει ακράτητον το κύμα, εις βάθος πλέον η αναστήματος ανδρός. Μέσα εις το άνδρον το ευρύ, εις σπηδα το διαβιές αλμυρόν άμα, πλήτη την μίαν πλευράν πλήτη την άλλην χορεύει σκυρτά και φαίνεται ως να ψάλει με οι άμβους και αναπέστους εις δόριον ήχον Η κάμινο Οι κάμινος σωτήρ εδροσίζετο οι πέδες δε χορεύονται σ έψαλον ο τον πατέρων Θεός ευλογητώσει ούτω καλύτε το καμίνι, Αξιοσημείωτον, αξιοθέατον πράγμα, θεόκτιστον, είναι το πρότυπο όλων των καμινίων, το πρόπλασμα και υπόδειγμα αυτών. Είναι προορισμένο να μην ανάπτει, να μην καίει, να μην ερεύγεται φλόγας, αλλά να δροσίζει καρδίας και οφθαλμούς και μέτωπα ανδρών, χάρμα των αλιαίων, σέμνομα των λεμβούχων, των μπορθμέων και ακτεωρών. Η τσούλα, κόρη του Μανδράκια του Βοσκού, εφύλαγε τα ολίγα πρόβατα του πατρός της επάνω εις τη ράχιν της Μπούτας, της μακράς υψηλής λωρίδος όπου κλείει τον λιμένα προς Ανατολάς. Όλη η Μπούτα ήταν το βασίλειον της Αθώας κόρης. Την είχε μαυρίσει ο ήλιος από τα μικρά της χρόνια να τρέχει μαζί με το κοπάδι. Ήταν μόλις επτά έτης όταν είχε αρχίσει να ακολουθεί τον πατέρα της στο το έργο και τώρα ή το 18 ετών και είχε γίνει τελία βοσκοπούλα. Αν ήρχε το δύο φορά στην ημέρα έως ναι, την κορυφήν στο το μικρόν δάσος των πεύκων με το κοπάδι της. Κατήρχε το άλλας δύο φοράς έως τον λεμόν της μικράς χερσονίσου εις την βρύσην κάτω από τον Άι Γιώργην, το ωραίον λευκόν εξοκλήσι σημάει τον Αιγιαλόν. διέτρεχε άνω και κάτω δέκα φοράς το ημερονύκτιον όλη την ράχη της μπούτας με τους δύο γυαλούς, τον ένα προς το λιμένα αντίκριτη του λευκού χωρίου, τον άλλον προς το πέλαγος έξω. Και τώρα την είχε ζητήσεις γάμων άλλος βοσκός, ο κώστας της γαρουφαλίνας, χειρευμένος με δύο παιδιά, είχε δηλώσει ότι ήθελε να την πάρει χωρίς πρίκα. Της έδιδε μάλιστα και είκοσι γύρια ως κοριτσιάτικο. Ο πατήρ της εφάνη πρόθυμος να την δώσει. «Απρόνο τσού», της είπε, «αλέστα και μη τσινιάζεις. Ντουρ μαγαμπρός έρχεται γυρεύοντα, σαν του μπουφ του ήρθε. Θεός τον εστέλνει. Εμπρι αν δεν γυρεύει, εμ κοριτσιάτικο σου δίνει. Τι άλλο θέλεις κορίτσι» Τι κάνει πως έχει ο άνθρωπος δύο πηδάκια Τι σε πειράζει εσένα Όπως θενέεις τα γίδια θενέεις και τα πηδιά Θροφή θέλει τα γίδια θροφή και τα πηδιά Φίλαμα τα γίδια φίλαμα και τα πηδιά Ένα πράμα είναι Τα χάνα στολιστής και να πάμε του γρούς του καλύπτου γαμπρού να σας τεφανώσω Ομοίως και η γριαντού και να η θεία της τσούλας επειδή η μάνα της κόρης δεν έζη, την ενουθέτησε και της είπε «Ομορφα, όμορφα, καλορίζει κάποιο πιντάκι μου. Η είναι από Θεού, καλός και άξιος είναι ο γιος της γαρφαλίνας. Θα αναθρέψεις πιο, κοίταρφανά, είναι ψυχικό, όμορφα, όμορφα πιο». Η τσούλα ήκουσε τας δύο νουθεσίες, αλλά δεν ενόησε τίποτε. Τη εφάνειο από αποσφυκοφωλεάν να έμβει από το ένα φτύον και ότι ο άνεμος εσύριζε στην οπίνη του σπηλαίου όπου είχε καταβλίσει μια χειμερινή νύκτα τα πρόβατά τη. Απεμακρύνθη, ακολουθούσα μηχανικός την Αγέλη. Δεν είχε αισθανθεί ως τώρα τους παλμούς της καρδίας της. Μόνον μιαν φοράν. Είχε συναντήσει εις τον γυαλόν των ανατολικών προς το πέλαγος ένα νεαρό ναύτην ώστις είχε εξέλθει από την βαρκούλαν και της είχε ζητήσει γάλα. Ο ίδιος της είχε προσφέρει ωραίαν μεγάλην κονχύλην, χρυσίζουσαν, αποπλέωσαν το άρωμα της θαλάσσης. Άλλοτε τον είχε να ακούσει πότε κατά την γλυκιά νόραν του πρώτου ύπνου πότε εις την μυστηριώδη χαραυγήν της Ανατολής του Αυγερινού ενώ κατεβλίζετο το στόμιο του σπηλαίου με τα πρόβατά της με σοβαράν μελωδική φωνή να τραγουδεί «Ξύπνα γλυκιά μ' αγάπη και νύχτα είναι βαθιά η βάρκα μα προσμένει στην ακροθαλασία. πλήν διδαχήν του πατρός της και της θείας της. Η βοσκοπούλα, εις τον πλάνητα δρόμων, καθώς ακολουθούσε το κοπάδι ανάμεσα εις τους πυκνούς θάμνους της υψηλής ακρογιαλιάς, έφτασε μέχρι του χείλους του θαλασσίου καμινίου. Πολάκης η τσούλα είχε πλησιάσει στο χάσμα αυτό του πελαγίου άντρου, και είχε παρακύψει και κοιτάξει απλίστος κάτω εις των βυθόν τον Κυκλοτερή με τας πλευράς του βράχου ένθεν και ένθεν με το ανοιχτό στόμιον όπου εχόρευον ευθύμως μελωδικά τα κύματα και τώρα πάλιν καθώς εσταμάτησαν τα προβατά της και βοσκούσαν η κόρη εστάθη σύριζα εις το χάσμα του κύρου βράχου και κοίταζε και σχημάτιζε να συναρτήτους ας κόπους φράσεις μέσα εις τον της. να είναι τάχα βαθιά κάτω το κύμα και αν πέσει κανείς θα βλέψει ή θα χτυπήσει μπορεί να δώσει κανείς ένα πίδιμα από εδώ πόσα μπογια είναι τάχα εκάθισε και κοίταξε νεπιμόνος κάτω κοίταξε τι όμορφος που είναι ο γυαλό, Τι γαλάζια πρόασινα Κοκκινοπά Ομορφούτσικα πράγματα Κοχύλια, πορφύρες, χαλίτια. Τι όμορφη που ήταν και εκείνη η κοχύλα Που μου χάρισε έναν καιρό Εστάθηκε δεν ήθελε να προφέρει το όνομά του Ήταν πεισμόνος και αποφασιστικός το επρόφερε Ο Νίκος την ιδίαν στιγμή ο θαύμα, εις ναύτις με την βαρκούλα του εις μέσα στο το καμίνι. Ήτο αυτός, ο Νίκος, ο ιός του καπετάν σύραχου, ως της είχε χαρίσει την ωραίαν επίχρησον κονχύλιν στην την Τζούλαν. Ο Νίκος, μόλις είδε την γόριν, Εφαίνεται ότι την είχε ειδεί από πρωτήταρα, πλησιάσα σαν χάσμα του καμινιού και φώναξε Τιούλα ψυχή μου, να πάρε αυτό, μη βιάζεσαι να πηδήσεις κάτω». Και της έριψε μίαν ανεμόσκαλαν μεταξωτήν τυλιγμένην σπηγοειδός. Ήταν με φωνήν χαμηλότεραν αρκούσαν δια να ακούεται πάνω εις το χείλος του χάσματος εξηγήθη «Τσούλα αγάπη μου, σε παντρεύουν, τα έμαθα όλα πάρε αυτήν την σκάλα που σου έριξα ξετύλιξέ την, κάρφωσε την καλά και τα δυο ταρπάγια της στη ρίζα του χοντρούσίνου. σχήνου καλουμάρισε την κάτω, βάλε τα πόδια σου και κατέβα κάτω μη φοβάσαι» ή δε θέλεις να αναβω εγώ η τσούλα απήντησε κατεβαίνε Νίκο δεν φοβούμαι και με το λίγα λεπτά της ώρας η ωραία βοσκοπούλα έπεσεν εις τα σαγκάλας του νεαρού ναυτου ο γάμος ετελέσθη την Ιδίανες πέραν εις χωρίων